Όλες οι αποφάσεις αυτής της κυβερνήσης και στην πρώτη δεύτερη Λ diminished είναι υπέρ της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και όχι της Μεγάλες <συσοκλή> <συσοκλή> <συσοκλή> Είναι υπέρ της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και όχι της Μεγάλες Είναι υπέρ της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και όχι της Μεγάλες <συσοκλή> Τον να άκουσες? Ναι που λέει ότι όλες οι αποφάσεις αυτή της κυβερνήσεως είναι υπέρ της μικρής επιχειρηματικότητας και όχι της μεγάλης όλη η επιχειρηματικότητα έχει να λέει η μικρή και μεσαία και η μεγάλη, μεγάλη θρυνή yeah. ναι αλλά στενάζει. δεν γίνεται όμως Καπιταλισμό χωρί μεγάλη yeah, επιχειρηματικότητα. Θα, θα του στείλει έξω πάλι τώρα. Του στείλει έξω. Θα αναγκάζονται Όταν... να είναι με ξένη σημαία σε λίγο. Όταν πάνε oh. έξω, ναι. Ή αυτό γίνεται ήδη. Ο ναι. Τέλο πάντων. Του... Να, αυτά κάνουνε. <laughs> θα φύγουν από εδώ οι μεγάλοι, θα πάνε έξω, θα γίνουν πολυεθνικοί και θα αναγκαστούν εδώ θα φάνε και μια επιστολή στο κεφάλι yeah. του Μητσοτάκι. Δεν γίνεται όλο αυτό. Πρέπει να σταματήσει κάπου. Δεν είναι Αυτό ο ακήρυχτο πόλεμο που κηρύχθηκε κάποια στιγμή. Δηλαδή είμαστε Εδώ κάνουμε πάμε σε κομμουνισμό. Και δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν μα το είπαν από την αρχή. Όχι, Ας όχι. Μας τα λέγανε. Και, και αν μα το λέγανε από την αρχή, μπορεί να είχαμε και εμεί άλλη θέση. Αν ήταν για κομμουνισμό, θα ψηφίζαμε τον Τζίπρα πέρυσι. Ναι, όχι αλλά αποφασίσαμε τάξι. ότι δεν θέλουμε κομμουνισμό. <laughs> ναι, και ξαφνικά έρχεται αυτό και τα βάζουμε με τι πολυεθνικέ, τα διώχνει τη μεγάλη επιχειρηματικότητα. Με λαϊκή κατοικία, με κουπόνια. δεν δε, δε το κάνω. Κάπου αν όπα. είναι έτσι λίγο θα μα φάω και πιτσαχάτ. <laughs> Κάπου. Δεν <όπα>. τρώ. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Έκλεισε από την Ελλάδα και δεν έχω να φάω Δεν ζει και ο Κορμπατσόφ Να σου φέρει κανένα Να κάνει το delivery boy γιατί τέτοιο ήταν Να σου φέρει κανένα κομμάτι να έχει να Χαζομάρες Ακόμα και δεν μπορεί να χωρνέψω αυτή την φορολόγηση Στα υπερκαίδη που βάλε στα δηληστήρια Αυτό το πράγμα Έχεις περάσει από τα δηληστήρια μαύρες σημαίες Τι καλέ, την έβλεψε εκείνη τη φλόγαρ πράσινη πάνω Μαύρη Πράσινη την έβλεπε εσύ. Πώ την έβλεπε εσύ. Τι χρώμα, εσύ. Χρήστο, τι χρώμα την έβλεπε. Α, εσύ α, είδε, είδες. Oh, ε, ε, ε. Ο καθένα με το δικό του. Ορίστε. Εγώ κανονική. Το χρώμα φλόγα, Στο φλογί. Δεν είχε φλογί αυτή, <σχε> τώρα είναι μαύρη. Μαύρη είναι Μα, η φλόγα. Μαύρο, καπνό δεν βγάζει. Μαύρη φλόγα. Ούτε <σχε> χαμπέμπου σπάπα <σχε> δεν έχει εκεί. Τύπο, μαύρη, μαυρίλα. <σχε> μαύρη φλόγα <η> <σχε> Δεν γίνεται. Ότι είναι λαμόγια. Είναι Ρε, δυνατόν. Θέλω Πώς να πω έτσι. ότι αν κάποιο περνάει το μυαλό του, μπορεί να παρουσιάσω ζημιά για να μην έχω 33% περίπου. Φορολόγηση λέω. Και δεν τον νοιάζει που παρουσιάσει και υπερκέρδη. Δεν τρέχει τίποτα, δεν αλλάζει κάτι. Τέλο πάντων, αλλά και αυτό στα πλαίσια του κοινωνικού κράτου και του κομμουνισμού είναι. Γιατί τι είπε, θα δώσει λέει στου κάτι τα mm. Χριστούγεννα. Mm. Ένα μέρο. Και το άλλο μέρο mm. θα τα κάνει του. Θα πάει ο, ο κουραμπιέ Πάλι ψίχουλα. Πάχνει Πάλι. ζάχαρη για την ακρίβεια. Πάλι ψίχουλα θα πάρετε από τα υπερκέρδη των αλωνών. Ξανά μανά το ίδιο. Μην ανεβάζει το χαλί καθόλου. Καθόλου, καθόλου. Χαμηλά το χαλί. Είναι καλοκαίρι και ζεσταίνει. Χαμηλά το, το Δεν είμαστε για πολλά. Δεν χρειάζεται. Να μείνουμε λίγο στον Άδωνη και στην λαϊκή παράταξη τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία. Η γνήσια λαϊκή παράταξη του τόπου. Είναι ο γνήσιος του Μικρομεσαίου Ωραία. Είναι ο του Δημοσίου Υπαλλήλου ναι. Ναι. Είναι ο γνήσιος του Αγρότη Ωραία. Αυτό είμαστε Μιαλάδο από την είπε. ίδρυσή μας Ή... Ναι, του λέει ο Παυλόπουλος, ωραία, του τι λέει λέγει, ο Ικονόμου. Και έλεγε ο τι να πούνε τώρα, εντάξει, τον ακούγα και είχε παραλήρημα, ότι αυτό είναι το κόμμα το λαϊκό που εκφράζει τις, τα λαϊκά στρώματα, οπότε τι να πούνε και αυτό. Λέει ο άλλος, μαζεύει τα μπαμπάκια και λέει, με εκφράζουν Μητσοτάκης. Ναι. Την ώρα του μπαμπακιού μέσα στην ταλάκα κάπου στη ζέστη ναι. και λέει, Να έρθει ένα άδων ένα μυτσοτάκι να εκφραστούμε. Δεν μπορούμε να εκφραστούμε, διψάω. Κυρίω όταν πλημμύρισε η Θεσσαλία και ακόμη Εκεί. δεν έχουν πάρει αποζημιώσει, του εκφράζει η Νέα Δημοκρατία. Είναι μια Η Οι αγρότε τη Θεσσαλία. βγήκε. Θεσσαλία πα. Τώρα μπήκε. Θεσσαλία εύρο πα, Θεσσαλία και ναι. άλλο ένα ή δεκάο, τι δεν θυμάμαι. Δεν, α, τι άλλο πα. Εμεί εδώ ατική πα. Δεν έχει ατική πα, δεν καήκαμε. Πει η φορτιά τροξιδά στο Μοσκάτο, <laughs> τι θέλει να δώσει πα. Να πα το κομπέ. 112 γιατί μα θέλουν. Εμένα για τη φωτιά χθε μου στείλα. Τη Σαλαμίνα, σαλαμίνα και μένα ναι. Από τη Σαλαμίνα φωτιά την προηγούμενη εβδομάδα και έστειλα στην Λιούπολη 112. Να στείλα. από τη Σαλαμίνα, Όχι. Ε, ωραία. Εκεί 100 να πα στα να ψυχική πας στο, οδύνη. Πώς το λένε παπάδε πέρα στα μετέωρα. Ναι. Την, την ψυχή εύρω. Να στον 200 ευρώ σου Να πα το 200 ευρώ. Δεν σου μέχρι να Καβάλα. Ποιο Με την Καβάλα κάνει ούτε να και Α, λίγο, την παραλία την παλιά πόλη και γυρνά, θέλει κάτι άλλο Καλά είναι, ναι, ναι, ναι. Όλα τα υπόλοιπα. Χτες είχαμε κοινοβουλευτική, αυτό είναι το βασικό <χει> με ανοιχτό παράθυρο, ξέρεις, τι πάρει, <χει> από, ουραίω, από ουραίω. την καβάλα Χτες είχαμε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατία. Περάσαν πάρα πολύ όμορφα έξι Έξι ώρες, να μετρούσαν, δεν τέλειωναν Όπως μας Πρέπει να σα πω ότι ευχαριστήθηκα τη συζήτηση. Έχω δευτεροβάγει μια συζήτηση με τον Πρωθυπουργό και είπαμε: Πραγματικά μια πολύ γόνιμη συζήτηση. Μπράβο! Δεν ήταν οι βουλευτέ άνθρωποι που μιλήσαν ούτε επί προσωπικού, ούτε κινούμενοι από κριτήρια υπουργοποίηση, ούτε τίποτα. Μπράβο! Μιλήσανε οι περισσότεροι, εκφράζοντα πραγματικέ αγωνίε για το μέλλον τη Ελλάδα και το μέλλον τη μεγάλη μα παράταξη. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο δείγμα υγεία για τη νέα δημοκρατία. Μπράβο! Ο Μητσοτάκη έμεινε 6 ώρε εκεί. Ο φόρτο εργασία. απάντησε στον κάθε βουλευτή ξεχωριστά στην πραγματικότητα. Ψημείωσε πριν τον παρεμβάστη που έκανε ό,τι ετέθηκε. Είπε και πράγματα που δεν γνώριζε. Ό,τι ετέθηκε, είπε αυτό, είπε εκείνο, εκείνο το άλλο, αυτό ναι. το εδώ, εκεί, τα κτλ. Δεν ήταν μία συζήτηση για να γίνει. Είχε ουσία. Μπράβο! Εγώ την ευχαριστήθηκα και κοινοβουλευτικά και πολιτικά. Θεωρώ ότι γίνεται και συχνότερα. Μου αρέσει η ιδέα του να μπορούν οι βουλευτέ να μιλάνε ελεύθερα στον πρόεδρό του. Αυτό είναι η δημοκρατία. Εμεί όλοι είμαστε εκλεγμένοι, δεν είμαστε τύραννοι. Μία δεσμευρία πέρασε. Πολλοί. Πολλοί. Εντάξει. Του έχουμε αποτιμήσει κι εμεί. Είναι άνθρωποι που μα νοιάζονται. Το είπε πριν ότι δεν εκφράζει είναι... τα λαϊκά ναι. στρώματα. Ισχύει δεν το και τα βάζει μόνο με οι μεγάλε. Όχι, οι βουλευτέ ξεχωριστά. Δεν νοιάζονται για το Μάρτιο ούτε για απολύει. τα ψιφαλάκια και περιοχέ. για τον τόπο, για την παράταξη Μεγάλη νοιαστήκανε. Ο, και τόπος, 6 ώρες. ο τόπος είναι το θέμα και εσύ είναι ότι. Μήπω είχε καλύτερο condition κάτσαν τόσε <laughs> να βγαίνει Ήταν και ο Πρωθυπουργό εκεί και 6 έξι ολόκληρε ώρες Και καταγράψανε και ακούσαν και μιλήσανε. Έξι. Πρέπει να είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ωράριο που έχει κάνει ο ε, το ένσιμο που έχει πάρει δεκατία του 90 το πρώτο. Ε, εκείνο το δεν πάταγε Το χτεσινό είναι το πρώτο και το που κάνει Ε, σε εκείνο το, νο, το ένσημο που λέει το πρώτο στον ΟΕΔ δεν πήγαινε, δεν χρειαζόταν. Ήταν γιος Πρωθυπουργού. Ήταν γιος Πρωθυπουργού, και αλλά και και ο ΟΕΔ τότε, Τι ανάγκε είχε ο ΟΕΔ. του Μητσοτάκη, Και είσαι γνώσο στον ΟΕΔ. Και είσαι έξω σε ΟΕΔ. είσαι Και τον έχει υπάλληλο. Και είναι ο γιο του Πρωθυπουργού τότε, του Μητσοτάκη που ήταν και ισχυρό. Και θε κάτι θα πει να Ας μην είναι γιος πρωθυπουργού Είναι ο Κυριάκος όπως τον ξέρουμε Θα του πεις καν αυτό Εγώ θα κάνω διάφορα παιχνίδια Θα του δίνω ένα βαλσαμμένο πουλί να δούμε Θα του φύγει ή όχι <Που θα> <φύγει, ας> Κανα όνομα ζω πράγμα να παίξουν Το πολύ εκεί στο γραφείο Και δεν ξέρω τι θα... Κυλούσε και από εκεί και θα προέκυπτε. Αυτό, τίποτα άλλο. Εντάξει, εντάξει είμαστε άδικοι και τώρα, τώρα όμω προκύπτει. Είμαστε εμπαθεί, δεν είμαστε. Είμαστε και τώρα όμω τα βλέπουμε μπροστά μα γιατί ο λαϊκό ηγέτη ο Μεγάλο mm -hmm. που σκέφτεται για μας κάθε 6 ώρε κλειδωμένος μέσα στη Βουλή. Κάτα δεν ήταν κλειδωμένη. Τέλο πάντων, ταμμένο mm -hmm. να απαντήσει τον κάθε βουλευτή την κάθε παπαριά που είχε να πει. <laughs> Τι να κάνει, ο... Είναι εκεί η δουλειά. Το φρούτσαν, δουλειά. Για μας Για μα. Για ποιον, για μας το κάνει. Ωραία. Ε, ο Κασελάκη αλλάζουμε στρατόπεδο, πάμε απέναντι Πολύ Ο Κασελάκη κλεισε την αυγή από την Αμερική. Χωρί να συνεδριάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα όργανα, υποτίθεται αυτά τα κόμματα έχουν όργανα, συνεδριάσει. Κοίταξε να δει. Τέτοιο ξεφτιλίκι με τον Μπελογιάννη που τράβηξε τι προηγούμενε μέρε και εγώ θα την έκλεινα. <Τι> την θα την έκλεινα. Τέτοιο ξεφτιλίκι με τον Μπελογιάννη και τον κοροϊδεύουν στο όργανο. Αλλά τώρα φυσάκια. τι θα διαβάζει ο Μπελογιάννη. Δεν θα έχει διαβάσει και το site. Και το site. Ναι. Θα ακούσουμε τι ακριβώς είχε πει εδώ στα Παραπολιτικά, το είχε πει στον Ντάκη και στην Κοραή, όλο το κείμενο της δήλωσής του για τον Μπελογιάννη τότε, για την Αυγή και για το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν πήγα στην, στο σπίτι του Μπελογιάννη, στην, προς την Πελοπόννησο νομίζω, ε, είχα, ε, είχα πραγματικά συγκινηθεί όταν είδα ε, την, ε, την Αυγή να την κρατάει σε μια αυτογραφία του. Ε, και είναι το πιο ξέρετε ότι ναι μπορεί να είμαι ένας ε, νέος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ζήσει στην Ελλάδα 21 χρόνια αλλά συγχρόνως ε, έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή και ο, το, ένα κόμμα με μεγάλη ιστορία που έχει Μάλιστα. μια συμμετοχή που έχει πνεύσει κόσμο εν μέσω ε, μεγάλων αγώνων άρα ε, θέλω απλά να ξέρετε ότι έχω, ε, έχω πλήρη συνείδηση ε, της ευθύνη. Γι' αυτό την έκλεισε. Ναι, γιατί Εδώ έχει. λέει ότι έχει ένα ακόμα μεγάλη ιστορία και μια εφημερίδα που έχει εμπνεύσει κόσμο. Και 20 μέρε μετά την κλείνει. Όταν έπνευσε, ενέπνεση. Αυτό ήταν τέλο η έμπνευση. Βέβαια, επειδή ακούω διάφορο και ακόμη και ο και κρίμα για μια ιστορική εφημερίδα που ναι. κάνει κτλ. Κανεί δεν αμφισβητεί ότι είναι η ιστορική εφημερίδα. Όταν Οι έχει καταντήσει χρόνια. Χρόνια. η φυλάδα που ξεπλένει η μνημόνια, το μόνο στενάχων είναι για του εργαζόμενου. Γιατί ποτέ. Όπω κάνει του. τίποτα καμία ιστορικότητα δεν υπάρχει, ότι και αν υπήρχε το έχει εισβήσει το ξέπημα των μνημόνιων. Και όχι μόνο. Αν δεις μετά τα μνημόνια κάποια πρωτοσέλιδα με βιομήχανος, με Αμερικανούς που ήλπιζε και αυτή η εφημερίδα ότι ο Τάδε Αμερικανός πρόεδρος θα είναι ναι, ναι. καλός σε σχέση με τους προηγούμενους και αυτό διαψευδόταν από την ζωή, λετό. προφανώς ακολούθησε την πορεία... του κόμματο που εξέφραζε Εσύ, και επειδή το κόμμα που ε, ε, εκφραζόταν μέσω της Αυγής και εξέφραζε κτλ. τα λοιπά και τα λοιπά έκανε όλες αυτές τι κολοτούμπε. θα έρθουμε σε λίγο σε αυτά γιατί σαν σήμερα προκηρύχθηκε το δημοψήφισμα το 2015 oh. με διάγγελμα του Αλέξη Τσίπρα αλλά σε αυτό θα έρθουμε σε λίγο κλάματα έρχονται τις επόμενες μέρες 5 Ιουλίου την άλλη παρασκευή εβδομάδα. όχι μια εβδομάδα είναι Θα μείνουμε λίγο αφού ακούσαμε τον Κασελάκη να τιμάει την ιστορία τη αυγή και του κόμματο. Είδαμε πως ακριβώ το Κουβένα. Ούτε καν ένα πρόσχημα ότι είναι Ιστορική εφημερίδα να δούμε τι θα κάνουμε. να τη χρηματοδοτήσουμε, να την κρατήσουμε κάτι να κάνουν. Ο κυρία Γύριο Βασίλη, ο Κασελάκη δήλωσε ότι έχει μαύρα ο δικό μου Σύριζε δεν θα έχει μαύρα τα μία κτλ. Ταράχθηκε η κυρία Γιορρο με αυτή τη δήλωση. Θυμόμαστε να δεν μπορεί να κουει τέτοια και ζητάει εξηγήσει. Με εκπλήσει πραγματικά εάν εννοούσε ο πρόεδρο και συμπεριλαμβάνει σε αυτή τη συζήτηση και το ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένω καθαρέ απαντήσει από τον πρόεδρο Στέφανο Κασελάκη, καθαρή απάντηση για το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλιώ τι θα κάνει. Αν αυτό που έκανε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατέβει τον α πούμε, να πάρει την Προεδρία. Για 24 ώρε. Και μετά θα βάλει την ώρα και τα, από τα σκέλια και θα πάει παραπέρα. Αυτό έχει γίνει, άλλη κομμωδία. Πόσε κομμωδίε αντέξουμε με αυτό το κόμμα, πραγματικά δηλαδή. Πριν τρει, 4 πέντε μήνε, πότε ήταν αυτό που έγινε. Το συνέβριο, Που έβαλε υποψηφιότητα, αυτό συσπηρώθηκαν. Όλη την επόμενη μέρα τα μαζεύει. Λέξε. Και ο ένα τα μαζεύει και ο άλλο. Αλλιώ εδώ πράγμα. τι θα γίνει. Ναι. Ναι. Ήταν, αυτό εννοούσε ο Κασελάκης ότι επί Τσίπρα υπήρχαν μαύρα ταμεία. Τι θα κάνει και ρω <laughs> Όχι, τι θα κάνει. Και το επικύρωσε και ο Αποστολάκη. Καλά, Αποστολάκη. Που μετά άλλη κομμωδία. Πιο γιόλο τύπο. Πάλι να πει νι παιδιά δεν το τόπα. Πιο γιόλο τύπο δεν υπάρχει. Και ήταν και αρχηγό του στρατού. Αυτό. Ο Αποστολάκη. Τέλο πάντων. Ο Κασελάκη, λοιπόν, να μείνουμε λίγο στο χώρο. Βέβαια, επιφλόρουν καείκανε πτέρυγε μάχη όταν είχαμε πόλεμο. Λέω. Με τον Αποστολάκη, Εσύ... άγιο είχαμε. Ναι, άγιο είχαμε, αλλά βλέποντα το πώ σκέφτεται και πολιτικά και γενικώ. Όχι, όχι. Έκατσε καλή συγκυρία. <laughs> ήμασταν τυχεροί, δεν έγινε κάτι <laughs> χοντρό τότε. Υπάρχει ένα θεό πάνω από την Ελλάδα που ρυθμίζει τα θέματα τη και δεν έχει αποφασίσει ακόμη τον αφανισμό ναι, από ό,τι φαίνεται. Κάνουν ό,τι μπορούν οι Έλληνε. Είναι η αλήθεια. Το παλεύουν με εκλογέ και τα μηνύματα. Διάφορο, τα μηνύματα Αλλά ακόμη δεν έχει έρθει η ώρα. Όχι. Άμα έρθει, θα το καταλάβουμε μάλλον. Ο Κασελάκη τώρα στην Αμερική έδωσε μια συνέντευξη ραδιοφωνική σε ραδιοφωνική τη περιοχή και είπε ότι κάνει δωρεά στον ΣΥΡΙΖΑ 20.000. Στην έντυπη έκδοση καθημερινά ζημιονόμαστε οικονομικά. Και στην εκτύπωση μόνο ζημιονόμαστε καθημερινά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πιστεύω ότι υπάρχουν τρόποι να βοηθήσουν σε μια μετάβαση νόμιμα. ενώ όχι με άλλες πηγές χρηματοδότησης που ανέφερα στην ανάρτησή μου. Σήμερα εγώ θα προβώ σε αυτό το βήμα, θα δωρίσω το μάξιμουμ το οποίο επιτρέπεται από το νόμο, που είναι 20.000 ευρώ ανά έτος, ένα φυσικό πρόσωπο. Και παρακαλώ ειλικρινά όσους συμμετέχουν στα όργανα του κόμματος και τους βουλευτές μας, να κάνουν και εκείνοι το ίδιο το καταδύναμη. Γιατί να αυγή. Για να γίνει η αναδιοργάνωση τη Αυγή, δορίζει. Και να ξανανοίξει. Τι ήταν αυτή η δήλωση Ή, για να ξανανοίξει. Νομίζω, δεν το έχω καταλάβει τι ακριβώ. Γιατί έχουν πει ότι δεν θέλουμε κανέναν να ξανανοίξει το Σώτο Κυριακό. Για να μην κλείσει και να μην φύγουν εργαζόμενοι, mm. να αναδιαρθρωθεί κάπω το Ιντερνετικό. Δεν ξέρω τι ακριβώ έχουν στο νου του. Έτσι κι αλλιώ στην Αμερική είναι από εκεί τα ανακοινώνει, κανεί δεν ξέρει. Τι κάνει στην Αμερική. Τι κάνει στην Αμερική. Πήγε να βρει. Ρισόρση. Πηγέ uh, και δωρητέ. Για να φτιάξει ένα Ινστιτούτο, ένα ίδρυμα. Τι Ινστιτούτο, ακόμα δεν βγήκε. Δεν τελείωσα. Ή... Περίμενε, είσαι βιαστικό. Είναι... Ο... Κατα... δεν Τελείωσα. Χρήση το τελείωσα. Δεν καταλαβαίνω ποτέ. Τι παίρνει καθένα. Κατά τη ακροδεξίας Θα είναι το Ινστιτούτο και πήγε στην Αμερική να βρει χρηματοδότε. κάνουν εκεί. Δεν ξέρω τι κάνουν. Από τα Ινστιτούτα λίγο περισσότερο. Το ίδρυμα, λέγεται αυτό, ίδρυμα. Τι σημασία α, έχει. Ιδρύματα, αυτά που φτιάχνουν τα Ιδρύματα. Ναι, ε. ναι, ναι, ξέρω. Oh, και Κατά τη ακροδεξιά. θα γίνει, ε, Δεν ξέρω, θα έρθει τώρα, θα μα πει. Θα βγάλουμε Αλλά και εκεί, ας πούμε, Δεν ξέρω. Το... Α, από εκεί. Σιγά μη γλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Τι θα λέμε. Τι θα γίνει στο Ινστιτούτο, Θα γίνονται ζυμώσει. Ιστορικά ναι. η ακροδεξιά φούντωσε με την εύνοια. Τη σοσιαλδημοκρατία και του οπορτουνισμού. Ρεύματα τα οποία ξερογλύφονται Εκφράζουν όλοι αυτούς. Εκφράζουν κάποιοι από αυτούς. Ναι. Αλλά δεν το... τι να πεις τώρα όλα αυτά στον Κασελάκη. Ας γίνει το ίδρυμα, έχει, έχει αντιχορήγηση από κάπου. Έχει Ενδρυμα, δεν με κάτι τέτοιο ναι, θα, ναι. Έχει. θα έχει. Οπότε από εκεί κάνει αυτές τις δηλώσεις. Βάζουμε τελεία εδώ στον Κασελάκη. Το θέμα μας είναι η Αυγή. Ποιο θα μπορούσε από τη δημόσια σφαίρα να κάνει πάλι ένα Ο λεκτικό... Τσίκας. Όχι. Όχι, γιατί ο Τσίπρα είναι η απάντηση σε όλα αυτά. Όχι ακριβώ. Είναι κι άλλο η απάντηση. Ένα λεκτικό άλμα. Ναι. Ένα νοητικό άλμα και να μπλέξει τη, τη Λάρκο ναι. και την Αυγή. Πρώτα απ' όλα, εγώ καλωσορίζω τον ΣΥΡΙΖΑ σε αποφάσει ορθολογική οικονομική διαχείριση. Τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, Έχω την Αυγή, ιστορία, ξεϊστορία, οκ. Okay. Αλλά χρωστάει, δεν βγάζει λεφτά και αφήνει χρέη σε προμηθευτέ. Και τι επιλέγω κασελάκη, τι επιλέγω ΣΥΡΙΖΑ. Επιλέγω να κλείσω την εφημερίδα, άρα να μειώσω το προσωπικό τη, για να ομοιώνω λεφτά να ξεχρώσω του προμηθευτέ για να μην μπαίνω μέσα. Αυτό δεν κάνει. <Τι> Άς, ναι, ναι. Η κυβέρνηση τι κάνει με τη Λάρκο. Ίδιο πράγμα είναι τώρα η Λάρκο. Συγγνώμη. Αν η κυβέρνηση λέει στη Λάρκο, δεν μπορώ να μπαίνω μέσα και πρέπει να μειώσω το προσωπικό για να πληρώσω του προμηθευτέ και να μπαίνω μέσα, δεν δικαιούται να το λέει τώρα 10 φορέ παραπάνω, αν το ίδιο λέει ο για την αυγή. Δηλαδή, πώ μπορεί μία οικονομική άποψη. Να είναι σωστή για το ΣΥΡΙΖΑ και την Αυγή, αλλά λάθος για την κυβέρνηση και τη ΛΑΡΚΟ. Κράταγε στα χέρια του τη ΛΑΡΚΟ Μπελογιάννης, Για να το κυκλώσουμε. Δεν κρατιέται η ΛΑΡΚΟ. Τι λέει, τι είπε εδώ. Κοίταξε να δει. Τι είπε. Ο μπουφο. Είναι πτηνό. Το πουλί. Είναι πτηνό. Βλέπω ότι δραστηριοποιείται και στον πολιτικό τομέα, μάλλον. Ωστόσο παραμένει πτηνό. Ε, αυτά τα λογικά άλματα βέβαια του Άδων δεν είναι ποτέ τυχαία. Καλά, προφανώ. <laughs> πάντα έχουν δόλο, πάντα περιμένει τη γωνία. Λε και τώρα νομιμοποιήθηκε λόγω του Κασελάκη. Α κλείσουμε και πέντε για το Τι Λάρκο. Ο τα κλείνει και ο Άδων. η αρχή. Και πάνω το επιχείρημα θα είναι η αυγή. Εν είναι... τω μεταξύ, η αυγή. Βελοβοηθάνε και οι κασελάκι και οι Πολυμενικακάκοι σε αυτά. Γιατί δίνουν ένα βούτυρο στο ψωμί του. Η αυγή είναι μια εφημερίδα με πολύ χαμηλή κυκλοφορία. η οποία δεν έχει να δώσει οικονομικά κάτι δηλαδή έτσι όπως είναι και η κρίση των εφημερίδων δεν πρόκειται να ανατάξει πόσο να ανέβει η κυκλοφορία της πια η Λαρκό είναι χρυσοφόρα επιχειρησάρα που εκμετανεύονται και οι εργαζόμενοι Ευρώπη. την παίρνουν Όχι. ένα μύδι Μοναδική στην Ευρώπη που ένα κράτο σοβαρό θέλει να την έχει γιατί αυτά που βγαίνουν εκεί δεν βγαίνουν πουθενά είναι, θα κέρδιζαν ήταν σε δημόσιο έλεγχο, σε μια άλλη αντίληψη Τη Λάρκο ή λάκκο είναι ότι πολύ Γιατί έχει έδαφο από κάτω, έχει τεχνογνωσία, έχει, έχει, έχει, έχει. Πάνε αυτή τώρα να τη μειώσουν, να την ξεπουλήσουν, γιατί πάει ένα ιδιώτη να θυσαυρίσει. Αυτό που γίνεται παντανό με την αυγή δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν θα θησαυρίσει όποιο πάρει την αυγή, αν ξεπουληθεί. Αν ναι, οτιδήποτε. είναι και κάτι πολύ διαφορετικό. Ένα και πάει και τα συνδέει είναι. όλα αυτά μαζί τώρα, να απευθύνεται σε ανθρώπου με μυαλό γιαούρτι, λιγμένο κιόλα, και νομίζω ότι είπε επιχείρημα. 60.000 άνθρωποι το ψήφισαν. Ενώ δεν είναι δύσκολο να βρει 60.000 άνθρωπου για όλου. Ναι, εδώ απευθύνεται σε παραπάνω όμω, αυτού έχει σίγουρα. Ναι, να, ε, απευθύνεται. Τον ακούνε, αλλά δεν είναι. Όσοι ψήφισαν τον Δούκα, δεν θυμάμαι για δήμαρχο Αθηναίων το και τον ψήφισαν για να φύγει ο Μπακογιάννη που ήταν αυτό που ήταν με την Πανεπιστημίου ΜΕΜΕΝ, με, να έρθει ο Χάρη Δούκας, πώς, ήταν 13 την Πρώτη Κυριακή. Για, για να μην είναι ίδιο και να έχει ένα δήμαρχο για Αθήνα για πέντε χρόνια που θα ασχοληθεί με τα δημοτικά. Που έχει ανάγκε η Αθήνα, που ήδη του πρώτου 6 μήνε είναι χάλια η Αθήνα. Εκτό καθ' μια προεδρία κόμματο, πάνω του. Ακόμη δεν έκατσε στη μία καρέκλα. Ο Δούκα είναι φαινόμενο. Όλοι για την καρέκλα. Δεν έκατσε στη μία καρδέζε στάθηκε. Δεν κατάλαβε πια που είναι ο Δήμο και οι υπηρεσίε. Και σκέφτεται να φύγει. Να παρατήσει, να τρύψει τη μούρη των ψηφοφόρων, που ήταν και τη κεντροαριστερά, στο yeah. μέτωπο όλο αυτό. Yeah, yeah. Να του το τρύψει τη μούρη και να φύγει να την κάνει, να πάει για Και λέει θα είμαι και εκεί και εδώ. Που και το, και και ξέρω, και... Αυτά είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πώ μπορεί ο Δήμο, ο Δήμαρχο, είναι 24 ώρε λειτουργία. Και, και ο Δήμαρχο, ο Υπουργό φεύγει στην Ελλάδα. Όχι, ο Αθήνα κιόλα, που είναι ο μεγαλύτερο τη χώρα, έχει 5 εκατομμύρια κόσμο, είναι τη Ελλάδα είναι. Είναι ένα πρωθυπουργό τοπικό. Και με ανάγκε τώρα... και με προβλήματα πολύ σοβαρά, γειτονιέ. Και γι' αυτό βγήκε ο Δούκα ω φρέσκο πρόσωπο. Και κάει και ξαφνικά. Όχι, αποφάσισε έχει, έχει ακυρωθεί και σαν Δήμαρχο πια και σαν Δήμαρχο. Μα σαν λέμε. Μα αν χάσει εγώ σου λέω. Θα, τι έρισμα θα έχει να κερδίσει η οτι... χάραξη. Οτι... Αν κερδίσει, πε άντε και το γυρνάει, άντε και κάνει. Ποιο ξέρει τι θα γίνει. Κασελάκι έχουν οι άλλα πέντε Είναι ένα που, που κυνηγάει καρέκλα. Ναι, να κυνηγάει καρέκλα. Ωραία, κέρδισε. Αυτό έκανε το έκανε πάντα το Πασόκ Άρα ξεκινάει όχι... το. Με ε... τρόπο το έκανε το Πασόκ. Το μαλακό το Πασόκο. υπογάστριο και του Ήταν... λέει: Εντάξει, αυτό θέλουμε. Με τρόπο το κάνει, οι Πασόκοι, ξέρανε. Δεν φεύγει του έξι μήνε. Και δεν έχει τον νου σου αλλού του έξι μήνε. Και δεν παίζει με τέτοια. Είναι η προσωπική φιλοδοξία καμιά φορά. σε καμιά μα δήλωσε ότι θα παραμείνει. Εδώ δουλεύω και θα είμαι δήμαρχο. Θα παραμείνω δήμαρχο οποιαδήποτε εξέλιξη και θέλω εδώ να συζητάμε όπω συζητάμε και να αφήσουμε τα πολιτικά να μην πολιτικοποιούμε τα θέματα για να μπορούμε να έχουμε και αποτέλεσμα. Αυτό ακριβώ. Μην πολιτικοποιούμε τα θέματα. Ο ίδιο το πολιτικοποιήσε. Ήταν δήμαρχο υποτίθεται όλων των Αθηνών. Θα σχολιόταν τα θέματα τη πόλη και ξαφνικά ανακατεύεται με ένα κόμμα. Το οποίο κόμμα δεν μα νοιάζει. Ε, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Βάλ... Δεν είναι και, και σαν πασόκο καθαρό. Όχι. Ναι, με τη στήριξη του Πασόκα, αλλά δεν ήταν να αναψηφίσουμε ναι, το Πασόκα. Ναι, αλλά ήταν η κέντρο αριστερά γιατί μετά μπορεί να πάνε και τα κομμάτια που θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και είναι αριστερά να συσπηρωθούν πίσω από το πρόσωπο του Χαριδούκα, αν βγει. Mm. Γιατί ο Ανδρουλάκη δεν είναι κανένα εύκολο. Το ξέρει το κόμμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στι εκλογέ, όποτε γίνουν, αν γίνουν κτλ. Το, το ξέρει και είναι χρόνια μέσα σε διάφορου. Ναι, μηχανισμού, μηχανισμού, μηχανισμού. Yeah. Και πάει λοιπόν, γράφει τον Αθηνικό λαό. Και πάει να κυβερνήσει και τη χώρα να βάλει για πρωθυπουργό. Όχι, γιατί. Όχι, γιατί. Μου είσαι ένα νικητή του Survivor ναι. που θέλει να γίνει και η Ε, σου λέει τώρα πουλάει. Ο Ντάνο, α <ας> πούμε. Κέρδισε ο Ντάνο, πήγε μετά, παίζει ακόμα στο Γεωργίο στα Κυπριακά. Ναι, αλλά δεν. Λοιπόν, ε, είναι θέλω ηθοποιός. να πω ότι είναι η ίδια λογική. Σου λέει επειδή κερδίσαμε το reality μια φορά, όπω το κερδίσαμε. Ναι, κατά τύχη. Και μα έκατσε τη δεύτερη λογική. Και επειδή ο Πακογιάννη βοήθησε πολύ αυτή τη δεύτερη τετραετία, σου λέει πάμε να γίνουμε και ηθοποιοι. Αυτό ακριβώ και ο Δούκα τώρα που που πουλάει. Θα πάμε στο Χρυσοχοίδη. Πολύ βοηθητικό για τον τόπο, βέβαια. Ναι, να το πάρα πάντα, πολύ, πάρα, πάρα πολύ. Και δείχνει πόσο εκτιμούν τον κόσμο και τι ανάγκε του κόσμου. Πόσο ψηλά τι έχουν. Δεν ήταν καθόλου την κάρεκλα του, δεν ήταν καθόλου το προσωπικό του μέλλον. Εδώ κοιτάνε παιδί οι πρωθυπουργοί και η αξιωματική αντιπολίτευση. Ποιο έχει πιο καλό TikTok. Ναι. Βάζει, ο Θούκα μα έφταξε. Όχι, έφταξε. Το ίδιο είναι. Ο Χρυσοχοίδη, μέρα το πρωί, στο ραδιόφωνο του Σκάι, στον Άιρο Πορτοσάλτε και εκεί μιλήσανε για τι κάμερε. Οι κάμερε που θα έφεραν οι αστυνομικοί στην στολή του θα είχαν. Είναι αισχύσει. σε διαγωνιστική διαδικασία για να ολοκληρωθεί. Πόσο για... καιρό κρατούν αυτοί οι διαγωνισμοί, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, σας... είμαι πεντέμιση μήνε στο Υπουργείο. Ε, ήταν μια από τι πρώτε πρωτοβουλίε που ανέλαβα. Είχε, την είχε οριμάσει ο προκάτοχό μου, κύριο Οικονόμου. Και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα μπορούμε να πούμε ότι οι αστυνομικοί. Κάποιοι λίγοι αστυνομικοί, δηλαδή κάποιες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα, αυτοί που επιχειρούν καθημερινά να φέρουν τις κάμερες σώματος, έτσι ώστε να καταγράφονται τα περιστατικά ναι. τα οποία │ Είμαι και μήνε στο μήνες Οπότε δεν Κοπότε δεν γίνεται με τις ε, κάμερες. Πρώτη φορά το αναλαμβάνει και αυτό το Υπουργείο, Ναι. Από το 2000 που ήταν η πρώτη φορά υπουργό. Εντάξει, α το δώσουμε λίγο χρόνο, Να το καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτό το Υπουργείο και Έλα. βλέπουμε. Εντάξει, καινούριο είναι. Το 2021. Α το τον Τάκι. Το 2021, <χι> το, 2021, <χι> το 2021 ήταν πάλι στην ίδια θέση. Έλα. Εκεί μα είχε ανακοινώσει δύο φορέ ότι οι κάμερε στου αστυνομικού έχουν τοποθετηθεί. Ναι, θα βάλουν διακριτικά και κάμερε οι αστυνομικοί. Εδώ και ένα χρόνο δουλεύουμε γι' αυτό. Τα διακριτικά θα έρθουν σε εβδομάδε, σε λίγε εβδομάδε. Οι κάμερε. Στο σύνολο τη χώρα σε ένα χρόνο περίπου. Δεν καθυστερούμε, τρέχουμε. Θα μπουν κάμερε από ό,τι καταλαβαίνω στις, στα, Ναι, στα κράτη των αστυνομικών. Νο, όχι, και... όχι. Μπήκαν οι κάμερε ήδη με κοντάρι mm -hmm. στα μάτ και κάμερες κάμερε στο σώμα των αστυνομικών σε κάποιε άλλε ομάδε. Και θα, θα μπουν κάμερε. Και στι άβρε τι λεγόμενε που οι πέφτουν. Ήδη λειτουργούν αυτή τη στιγμή, ναι. Το 21 είχαν μπει μα ανακοίνωση εδώ, ακούσαμε δύο φορέ και στη Ράνια Τζίμα και στη Βουλή. Και ε, τώρα είπα ότι είναι 5,5 μήνε του Υπουργείου. Σιγά-σιγά θα μπουνε. Εντάξει. Τι καταλαβαίνει από όλο αυτό. Ε, δεν έχουμε καλό πλάνο. Τι πλάνο. Δε <laughs> Από την κάμερα και πλάνο. Ναι, και πλή. Ναι. Ξανά... Εντάξει, το τι θα γίνει Eurovision, θα γίνει ο αστυνομικό να είναι το στέλνικαμ να πηγαίνει γύρω-γύρω τη, τη ΣΑΤ, τι βλακέ θα κάνει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ναι, ναι εννοώ. Γιατί και αυτό Εμείς... του κοτσάρι πάνε την κάμερα. Τι θα κάνει. Εμεί δεν πιστεύουμε στην κάμερα, δεν λέω εγώ ότι θα μαθαίνουμε τι γίνεται, γιατί προφανώ αυτά ελέγχονται από κάπου και θα κόβονται και θα ράβονται τα βίντεο που θα δίδονται προ τα έξω. Αλλά την ανακολουθία, του την, αν την ανακολουθία του Υπουργού και την ευκολία με την οποία τώρα λέω 5-5 μήνε και τότε μα διαβεβαίωνουν ότι έχουν μπει οι κάμερες. Ναι. Το 21, έχουμε 24. Τι γίνεται, Χαθήκανε, Σπάσανε. Μεσολάβησε άλλο υπουργός Μεσολάβησαν άλλοι υπουργοί. Ναι. Και τι γίνεται, όμως. Γά, Τι σιλώσανε. θα πει με Στη συνέχεια του κράτους εδώ το λέμε για άλλα κόμματα. Δούμε το ίδιο κόμμα. Τώρα. Έχουμε πολλές απαιτήσει από ανθρώπους που είναι σε θέση που δεν θα έπρεπε να είναι. Ναι. <laughs> είναι όμω. Τα τελευταία 25 χρόνια. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Εδώ η Ελλοφρένια, όπω κάθε Πέμπτη είμαστε μαζί. Ο Χριστό Μιρίτη ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Θα πάμε την πρώτη τελευταία Πέμπτη τη σεζόν. Την άλλη Παρασκευή τελειώνει η σεζόν για μα. Πέντε Ιουλίου θα κλάψουμε μαζί, μας... μαζί με την Παζιάνα και θα μόλις. τελειώσουμε. Και, και, και μετά θα πάει η Κονσέρβα Μετά θα, θα πούμε... πάει <laughs> η Κονσέρβα <conservatory. laughs> <laughs> και θα τα πούμε το Σεπτέμβριο. Αλλά αυτό αφορά την άλλη εβδομάδα. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσει και συνεχίζουμε. η αποφάση αυτής της κυβερνήσεως και στην πρώτη δεύτερη στιδεία είναι υπέρ της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και όχι της μεγάλη. Είναι υπέρ της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και όχι της μεγάλη. Μπράβο! Για να μην ξεχνάμε και να κάνουμε. Να, να κάνουμε, ρε μου, μια μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Να κάνουμε κι εμεί, άμα είναι, αφού yeah. είναι υπέρ η κυβέρνηση. Άμα και για να υπέρ. Yeah. Να μην γίνουμε μεγάλοι μόνο. Γιατί αν μεγαλώσουμε πολύ, θα τα, τα τραβήξουμε όλα. Αυτό μπορεί να, να το έχει στο νου σου. Mm. Μπορεί να το έχει. Και άμα δει ότι μεγαλώνει, κάνει σπλίτ. Yeah. Θυγατρική. Πώ κάνουν ένα yeah. ταλαμό για τόσα χρόνια όλοι αυτοί και έχουν κάνει περιουσίε. Yeah. Να κάνανε yeah. μόνο αυτό. αυτό. αυτό. Δεν γίνανε ποτέ μεγάλοι για να έχουν χαμπλή φορολογή. Λοιπόν. Δύο δύο θέματα. Πρόσκληση. Στην Λιούπολη. Όχι. Τι! Είναι λίγο παραδεκτικά. Πολλά έχω να σου πω. Α Η χοροδία και Άλλη η θεατρική καλά. ομάδα του Πάμε σας προσκαλούν το Σάββατο 29 Ιουνίου στις 9 μεθαύριο στο τέταρτο ο Γυμνάσιο Κελίκιο Καλλιθέας με το όνομα Νίκος Μπελογιάννης Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζόλου 175. να διασκεδάσουμε με τη Λαϊκή Ορχήστρα του Συνδικάτου εργαζομένων Στου Σωτά και το μουσικό συγκρότημα Μερεμέτ Ζιγιά. Αυτά τα κάνει το ΠΑΜΕ Η χοροδία και η θεατρική ομάδα Σάββατο μεθαύριο 29 Ιουνίου Στις 9 στο συγκεκριμένο σχολείο που φέρει το όνομα Νίκο Μπελογιάννη. Ένα yeah. αυτό. Ένα δεύτερο. Βλέπω εδώ ένα ακροατή για αυτά που λέγαμε πριν για το Χαριδούκα. Λέει ταξιτζή Νίκο. Όχι ότι είμαι πασόκ, αλλά σύντροφοι, αν τον θέλει ο κόσμο, τι σα νοιάζει εσά αν θα είναι και δήμαρχο και πρόεδρο. Η μόνη αλήθεια λογικό, είναι στο κουκουέ. Νίκο Ταξί. Είπαμε εμεί να μην πρόεδρο. Α γίνει ό,τι θέλει. Α γίνει ό,τι θέλει και α έχει και δύο και τρει θέσει και μπράβο. Στηλιτεύσαμε, επισημάναμε το γεγονό ότι κάποιο που μόλι έχει κάτι σε μια καρέκλα και έχει εκλεγεί από τον κόσμο, έχει το νου του αλλού. Μπορεί να είναι πολύ καλό να εξελιχθεί στα πέντε χρόνια, να είναι ένα άριστο δήμαρχο και, και να γίνει και πρόεδρο του Πασόκ και να είναι και ένα άριστο πρόεδρο του Πασό Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι ένα άχρηστο και ένα άχρηστο πρόεδρο του Πασόκ. Μπορεί να μην βγει καν πρόεδρο του Πασόκ. Όλα παίζουν τα σενάρια. Το γεγονό ότι κάποιο. Μόλις... θα τον χαρακτηρίσουν. Ναι. Το γεγονό ότι κάποιο με το που βγήκε πέντε μήνε ασχολείται με μια άλλη θέση δεν είναι και ότι καλύτερο. Από αυτά πάσχει η Ελλάδα. Έτσι μεταξύ άλλων έχουμε φτάσει εδώ. Γιατί αυτοί έχουν το νου του αλλού. Είναι από τα χειρότερα που μπορεί να γίνει. Αυτό επισημάναμε αγαπητέ Νίκο. Όδηγε. ταξί Η μοναδική αλήθεια δεν ξέρω που υπάρχει. Αλλά το ότι κάποιο είναι εκεί και πάει και εκεί και το βλέμμα του είναι αλλού. Είναι μια αλήθεια. Εκεί επίση από ζήτουλε και, και ζητιάνου, δηλαδή θέσεων, έχουμε χορτάσει. Όχι, τα χρόνια δεν μα λείπει, δεν είναι κάτι. Δεν φέρνει κάτι καινούριο η, τι η να κίνηση. Μα δεν ξέρουμε κάτι τι καινούριο έχει, δεν ξέρουμε πώ σκέφτεται. Δεν προλάβουμε να το γνωρίσουμε. Αυτό και δεν θα προλάβουμε. Θομή προλάβουμε τον κασελάκι. Όχι. Δεν είναι ο Κασελάκη, έχουμε καιρό το κασελάκι. Ναι, ναι, δύο μήνε πέρα στον έμαστο. Για τον Γιάννη όμω τον είχαμε τόσα χρόνια, τον γνωρίζαμε. Ήμασταν oh, πολύ ευχαριστημένοι. Πολύ απλά κάποιοι δεν. Από το 8 στο 15, 7 χρόνια τον είχαμε γνωρίσει στο Τζίπρα. Ναι. Γιατί σαν σήμερα... Δεν τον διαλέξαμε τόσο ξανά, Όχι. αλλά τον γνωρίσαμε και είμασταν ok με αυτό, μας έφτανε. Έφτανε, το χαμόγελο του. Και το να χαμογελό. κάνει τα 2 από τα 10 η Αποστόλη. Τα 2 από τα 10 και mm. ξέρει τι, να είναι εκεί να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα μαξιλαράκι αμα γίνει κάτι. Ωραία. Σαν σήμερα λοιπόν το 2015, 27 Ιούνιου... Βγάζει διάγγελμα για Capital Control. Όχι, Α, αυτά είχαν γίνει πριν. Να, για το. Δι, διψιμόφισμα. διψιμόφισμα. Σε όλο αυτό το διάστημα των διαπραγματεύσεων, μα ζητήθηκε να εφαρμόσουμε τι μνημονιακέ συμφωνίε που σύνυψαν προηγούμενε κυβερνήσει, παρόλο που αυτέ καταδικάστηκαν κατηγορηματικά από τον ελληνικό λαό στι πρόσφατε εκλογέ. Ωστόσο, ούτε μια στιγμή δεν σκεφτήκαμε να υποκύψουμε. Να προδώσουμε δηλαδή τη δική σα εμπιστοσύνη. Οι εταίροι μας, δυστυχώς, κατέληξαν στο προχθεσινό Eurogroup σε μια πρόταση τελεσίγραφου προς την ελληνική δημοκρατία και τον ελληνικό λαό. Ζητήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση να αποδεχτεί μια πρόταση που συσσωρεύει νέα δυσβάστακτα βάρη στον ελληνικό λαό και υπονομεύει την ανάκαμψη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Όχι μόνο συντηρώντας την αβεβαιότητα, αλλά και διωγγώνοντας ακόμα περισσότερο τις ανισότητε. Αποδεικνύουν ότι στόχος κάποιων εκ των εταίρων και των θεσμών δεν είναι μια βιώσιμη και αποφαλή συμφωνία για όλα τα μέρη, αλλά στόχος είναι ίσως και η ταπείνωση ενός ολόκληρου λαού. Πριν από λίγο συγκάλεσα το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο εισηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος με ερώτημα την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης των θεσμών. Τα θυμόμαστε όλοι. Ε, εδώ η φωνή του Αλέξη Τσίπρα γεμάτη ευθύνη Εντάξει, και συ, συνέστηση των ιστορικών στιγμών ε, δεν είπε μόνο αυτά ε, είπε και κάτι άλλο στο τέλος του διαγγέλματος Σας καλώ να αποφασίσετε κυρίαρχα και περίφανα όπως ακριβώς προστάζει η ιστορία των Ελλήνων και δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα σεβαστώ το αποτέλεσμα τη δημοκρατικής σας επιλογής όποιο κι αν είναι αυτό Και το ζήσαμε αυτό. Το ζήσαμε. Αυτή, αυτό το σέβας Το σέβας Ρέγκαλ, yeah. δύο Το ζήσαμε μετά. όλοι. Δηλαδή, ένα ρε παιδί μου. Δηλαδή, λε αυτό ο άνθρωπο mm. να είχαμε τέτοιου να μας σέβονται. Πραγματικά. Και έφυγε. Το ανακοίνωσε. Έφυγε. Καλά, δεν έφυγε, τον φύγανε. Ah, ναι. Αν, Και τον, το, φύγανε. τον φύγανε. Ανακοίνωσε το δημοψήφισμα σήμερα. 27. Είπε, Θα σεβαστώ. Mm. 5 Ιούλιο την άλλη εβδομάδα έγινε το δημοψήφισμα. Άλλο πολιτικό χρόνο αυτό. Περίμενα, δεν τέλειωσε. Α ah, ah. Και μια εβδομάδα μετά τις 5 Ιούλιο 13, πάει εκεί και δεν σεβάστηκε το, το, το αποτέλεσμα. Έφερε άλλο. Καλά, μπορεί να πήγε Όχι, να... του είπε ναι, έφερε. Μπορεί να πήγε να ρακούν και να άλλαξε το αποτέλεσμα. Δεν το ξέρουμε αυτό. 17 ώρε αλλάξανε. Και έρινα σερπει. Όχι, απλά όταν έκανε εδώ το δημοψήφισμα. Δηλαδή τα σκουλαμέντα στα χίλια δεν τα είδε. Δεν ναι, τα, τα Σπάραξαμε όλοι. Ναι. Μα έχει στοιχιώσει αυτή η εικόνα Συγνώμη, αυτό χαλάλι είναι... το μνημόνιο και χαλάλι Φαλάλι που δεν σεβάστηκε το... την κατηγορία του λαού και... και άλλα δύο μνημόνια δεν μπορούσε να φέρει δεν το αφήσανε, ο άνθρωπος ωραία. αντίκρισε δεν το, αφήσανε. το θάνατο ήθελε ο άνθρωπος να αναγιάσει να, να τρία ενστιτούτα θα είχε τώρα ένα για κάθε μνημόνιο και τίποτα <laughs> το διώξαν <laughs> απλά εδώ ήταν έκανε αυτό το διάγγελμα <laughs> πίστευε ότι ο κόσμος αψίφιζε ναι για να πάει αυτός από την να κάνω εγώ παιδί ήθελα όχι αλλά αφού ψηφίσατε εσείς ναι θα σας φέρω μια καλύτερη συμφωνία αλλά ήρθε το όχι Με 61%. και μετά γι' αυτό ήταν σκεπτικό στο μαξί μου να τα πλάνα και κοίταγε κάτι το πάτωμα τι θα κάνουμε τώρα αλλά γιόλο θα κάνουμε θα φέρουμε το ανάποδο Τώρα τους ήρθε να αντιδράσουν Τους έκλεισα τις τράπεζες για να βρίζουν ευτυχώς τα κανάλια προβάλανε Και αντί να κοτέψουν, έβγαιναν και, και, και ψήφισαν όχι. Τέλο πάντων, δεν λε καλά που δύο μήνε μετά ψηφίσαμε με μνημονιακή αριστερή κυβέρνηση γιατί το θέλαμε. Ναι. Αυτό είχαμε στο μυαλό μα εξ αρχή. Δεν mm. καλά. Και ήταν και η τελευταία φορά που ψηφίσαμε τέτοιε κυβέρνησε από ό,τι φάνηκε, γιατί μετά ναι. ήρθε με 24 μονάδε, με 10 στην αρχή, με 24 μετά με τι οτάκι. Στι δύο εκλογέ. Γιατί που προτιμήσανε ο λαό να είναι ο αυθεντικό. Σου, λέει το αντίθετο. με του. Μεθαύριο θα γίνει μια εκδήλωση που θα μιλήσουν τα εθνικά κεφάλαια Αν όμως θα κλάψουν τα εθνικά κεφάλαια Όχι, θα, μαζί θα ποτέ, μιλήσουν α. τα εθνικά κεφάλαια Αντώνη Σαμαράς α, Αυτά, πήγαμε στα άλλα ναι, κεφάλαια Ναι, αλλάζουμε απότομα Και Κώστας Καραμαλής Ο κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή μεθαύριο θα έχουν δύο ομιλίε στο πλαίσιο τη συζήτηση ενό βιβλίου του Μανώλη του Κοτάκη για τα απόρριτα αρχαία πάρω. Καραμαλή. Θα είστε εκεί. Ναι, είναι, σύνομη, έχουμε ένα πόλεμο που θα μιλάει κάπου ο Καραμαλή και ο Σαμαρά. Και θα έχω πιστεύετε κάτι καλύτερο να κάνω. Ναι, αυτό δεν είναι. Εδώ εικάζεται ότι κάτι θα πούν. Κάποια κριτική βουλίο. θα ασκηθεί. Αυτό είμαι, λέμε. δεν λέμε μα πρέπει να και εμεί εκεί. Σα Ακούστε. Εμένα με αρέσει πραγματικά η πολιτική. Τη, γουστάρω την πολιτική. Ή, ή, είδα κάλπη στο δημοτικό και πήγα να βγω πρόεδρο. Mm -hmm. Στο γυμνάσιο και πήγα να βγω στο Καπιταμελέ. Στο πανεπιστήμιο και πήγα να βγω στη ΔΑΠ. Πώ να σου πω, Μου αρέσει η κάλπη. Σα λέω ότι τον ακούσω ωραίε πολιτικέ ομιλίε yeah. από δύο πρώην πρωθυπουργού και δύο πρώην πρόεδρου yeah. νέου. Τώρα Δεν Δεν Δεν για προ... θα για και εισιτήριο Εντάξει. για ώρε ομιλία. Τον άκουσε εδώ τι είπε. Θα είναι από του πρώτου. Θα πλήρωνε και εισιτήριο για να ακούσει καραμαλή σαμαρά. Κακό δε βάλανε. Ε, εντάξει, δεν <συλίξε> πειράζει. Αλλά δεν πειράζει, πληρώνουν η Έλληνε για τον Καραμμαλίτη. Σαμαρά, <συλίξε> εισιτήριο πολλά χρόνια. Για <συλίξε> πολλά χρόνια. Για <συλίξε> ιδρύματα. Εκκρατάμε τη δήλωση ότι θα πένα του ακούσει γιατί του εκτιμάει, θα πλήρωνε και εισιτήριο, δεν το συζητάει. Και τον Καραμμαλίτη και τον Σαμαρά. Αν νομίζει ότι θα αυτοδιαλυθεί ο λαϊκό οδό και σαν γερμό. Αν νομίζει ξαφνικά οι βουλευτέ του λαού θα φύγουν όλοι να ακολουθήσουν τον Μέγα Αιγέτη Αντώνη Σαμαρά. Αν νομίζει ότι οι ψηφοφόροι του λαού θα πάνε να ψηφίσουν όλοι για Δημοκρατία γιατί εξελέγει ο Σαμαρά αρχηγό. Προφανώ ο άνθρωπο έχει πολιτική σκέψη ν Για την πολιτική σκέψη, θα πάει να θαυμάσουμε μεθαύριο. Εντάξει. Εδώ άλλαξε σε δέκα μέρε ο άλλο το. Όχι, το κανένα. Ναι, στο ίδιο κάδρο μπαίνουν όλα αυτά. Ε, ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει τώρα, δεν μπορεί να στο... Εγώ αυτό που κρατάω mm. είναι ότι είναι καλό φιλοφιλόφιλο. Ναι. Ε, και ότι του ο αρέσουν οι λεφτές σχισμέ σε πλεξικlass. Αυτό κρατάω. <laughs> ναι, μου αρέσει κάλπο Ενώ ο, ο καθένα έχει την ανομαλία εντάξει, του. Ο άδονη φτιάχνεται με. Το εκφράζει ο άνθρωπο, το λέει. Και μας είπε ότι θα πλήρωνε για να δει Σαμαρά, που ακούσαμε, και Καραμαλή. Εγώ που έλεγα ότι ο Κώστας Καραμαλής, ο μικρός, γιατί δεν θα μείνει στην ιστορία, ξέρετε. Ο ιστορικός του τίτλο θα είναι Κωνσταντίνος Καραμαλής ο μικρός. Γιατί θα υπάρχει όπως είναι ο Ιουστινιανός ο Μέγας και ο Ιουστίνος, δηλαδή ο Ιουστινιανός ο μικρός. Έτσι Όπω είναι ο Ναπολέαβο να πάρει το Μέγα και να πάρει ο Τίτο ο, ο Μικρό. Έτσι την ιστορία θα μείνει. Ο Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο Εθνάρχη, ο Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο Μικρό. Πολλέ φορέ δεν έχουμε να, να ήταν εκπληκτικό για να έχει ας πούμε, τη διεύθυνση ενό μπιτσμπάρ. Θα ήταν φοβερό το μπιτσμπάρ. Πλακάτζη, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ανέκδοτα μια χαρά. Πολύ ωραία και με καρδιά. Πολύ ωραία για παρέα. Για πρωθυπουργό δεν έκανε. Το πίστευε από την αρχή. Έτσι λοιπόν θα πάει να δει ναι. τον Μικρό Καραμαλή και το πολιτικό ν ήπιο Αντώνη Πάει να θαυμάσει μεθαύριο Το πιτσαδόρο και τον υποψήφιο Beach, beach Club beach adoro, Γιατί Pitch αδώρος Είπε εδώ θα μπορούσε να έχει ο καραμαλής Beach Bar ο ο Μαράσεις, ναι, ναι. Είναι πιτς αδώρος Εδώ είναι beach Ο καραμαλίτη bar oh, oh, Πέμπτη δεν είχαμε oh, πει. Πέμπτη, Έχουμε πέμπτη, καιρό είναι, να πούμε ωραίο Πέμπτη. Εντυπωσιακή Πέμπτη. Αυτή ναι, δεν την oh, πέμπτη τραπέζα. Oh, το ζωαντόμορο είναι αυτό. Μα συγγνώμη. Ο ένα oh, για beach oh, bar και oh, ο για Πίτσα μαγαζί Ναι, Οπότε, ναι μάλιστα. Πο, πο, πο. Α, ε, θα πάει. Κοίταξε να δεις βέβαια, <laughs> αυτά τα έλεγε ότι για Πρωθυπουργοί δεν κάνουν. Ναι. Για πρόεδροι δημοκρατία, τώρα που το συζητάμε, oh, oh. μήπω είναι αλλιώ τα πράγματα και γιατί να μην έχουμε μία συμπροεδρία, θα λέγα εγώ. Ποιο θα διαλέξει, Έχει να διαλέξει. Είναι και οι δύο πολύ καλοί. Άριστη. Άριστη. Ποιο Άριστη πρόεδρο δεν έχει. Okay. πώ θα το. Χω... Να είναι ένα πρόεδρο για τα εξωτερικά, ένα για τα εσωτερικά. Ένα ήθελα... για καλαμάτα, ένα για τη βάρη. Κάτι ρε, παιδί μου. Θα ήθελα σαμαρά για τι πολιτικέ του απόψει για θέματα ανθρωπισμού. Κυρίω. Και yeah. καραμαλή για τη ζωντάνια του. Ναι. Την ενέργεια που εκπέμπει. Και δηλαδή το... με καραμαλί στην Προεδρία. Τον Κώστα Καραμαλί. Ακόμη γιατί μπορεί να γίνει και ο επόμενο. Μεταφορών με να γίνει και αυτή η προεδρία. Με Κώστα Καραμαλί στην Προεδρία το προεδρικό μέγαρο σεισμό θα τραντάζεται. Αυτό ή πρέπει να βάλουμε πιο ψηλή καμινάδα να περνάει σε πολυκατοικίε <χει> γιατί θα μυρίζει το γουρνόπιο. <χει> απαγορεύεται να ξυπνήσει. Ναι και η ρηλεπερίεχη. Για τον. Ο λοιπόν θα πάει. Δεν συμμερίζεται αυτά που λέμε εμεί. Θα πάει να δει τον Σαμαρά. Ακούσαμε τη γνώμη του τον Καραμαλί. Ακούσαμε τη γνώμη του και τον Καραμαλή να ακούσουμε τη γνώμη του. Εδώ το καταλάβετε, ψηφίσατε Καραμαλή. Ανεπάντητο τον Μπελχανά. Ανεπάντητο τον Μπελχανά. Και είδατε πού κατέληξε. Τι γιατί και τον Δεν το ξέρουμε πια. Έχετε μια αμφιβολία. Υπάρχει κάποιο φορβάρι αυτό που είπα. Ανεπάντητο τον Μπελχανά. Έλα τώρα. Θα πάνε να δείτε να αν το επαγγέλτο θα πλήρωνε. Επαγγέλθηκε στην πορεία <laughs> από τότε. <laughs> ναι, έγινε πρωθυπουργό, έχει να λέει. Επαγγέλθηκε πολύ. Πολύ επαγγέλθηκε γιατί παίζει στο PlayStation το manager που είναι mm -hmm. επάγγελμα αυτό. Και αυτό όταν παίζει το manager και στα ποδόσφαιρα <laughs> και αυτά. <laughs> είναι ένσημο, δεν είναι, είναι δεν είναι δουλειά. Ποια <laughs> <laughs> κάνει εκεί. Τώρα που αν πάει στο Προεδρικό Μέγαρο, αν αγαπηγή πρόεδρο μακάρι, έχει μια μεγάλη αίθουσα του Προεδρικού Μέγαρο, γίνεται αυτό ένα playroom. Γαλατικό χωριό. Oh, oh, τίποτα, γύρω γύρω. Θα γύρω, βέβαια, γύρω έχει γύρω, το yeah. άλλο με το μενίρ, θα είναι <laughs> πινκ-πονκ, ποδοσφαιράκια, αριά, κοντοσούβλια. Θα είναι εκεί πέρα. Πα, πα, <laughs> αλλά δεν το κάνει επισκέψιμο. Ενώ η ραφίνα, είναι, ουραφήνα, το είναι, είναι το λίγο μακριά. Και η ραφίνα τώρα. Επισκέψιμο θα είναι, δεν θα, θα υπάρχει ένα δωμάτιο Κάτι δεξιό κάνουν πέντε φορέ το χρόνο. Τώρα τι υπόλοιπε 360 μέρε δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Πάντα καναπαιδάκια με το σολομό και το αυτοκάτο. <laughs> Τίποτα. Με κρέα όπλα. Θα ψάχνει το ψωμί κάτω από το γουρούνι. <laughs> και καλά ότι είναι καναπεδάκι. Θα βάλει μια ψύχια από κάτω, τάχα κράπτη. Κατήστε εδώ για να μην πάει και λίγα στο δάχτυλο. Ωραία θα είναι αυτό. Νομίζω Μακάρι. αξίζει. Μακάρι. Ο Τενπελχανάζα γίνει πρόεδρο. <laughs> Το πολιτικό νήπιο να γίνει πρόεδρο και ο μικρό Καραμαλής να γίνει πρόεδρο. Και θα το, πάει να του δει μεθαύριο. Η αλήθεια είναι ότι το Σαμαρά δεν το ευχαριστηθήκαμε και τόσο. Όχι. Δηλαδή τον Καραμαλή, τον είχαμε και πέντε χρόνια. Mm. Το Σαμαρά τον πετάξαμε σαν τρίπια καπότα και Τον πούμε, είχαμε από 2 χρόνια. Και στην, και στην Ευμάρεια. Και δεν είναι, δηλαδή λίγο. Τον Καραμαλή το καραμή τον καραμή είχαμε στην καλά. Ευμάρεια. Ναι, ενώ τον Σαμαρά στα δύσκολα. Αλλά έσωσε ναι. τη χώρα όμω. Τα τη ευθύνη. Ναι, ναι, το θυμάμαι τότε. Και ξέρει τι, μετά. Αφού ψήφισε το δεύτερο, γιατί το πρώτο δεν το ψήφισε, και δεν δεν το ψήφισε. ψήφισε. Και ήταν κατά δεν τον μυονόριο. Αλλά ναι. ήθελε μετά και μετά ένα ρακούρ και, και τα γνωστά. Και... Το ενδιαφέρον και ο ιστορικό του μέλλου θα γράψει. Το Γιώργο Παπαδρέο ήταν κατά τον μυμονίων, αλλά έφερε το πρώτο. Ναι. Ο Σαμαράτη ήταν κατά του πρώτου, έφερε, έφερε το, το δεύτερο. δεύτερο. Ο τσίπερα ήταν κατά του πρώτου και του δεύτερου έφερε το τρίτο. Ναι. Αυτό θα διατυπωθεί έτσι, νομίζω καταλαβαίνουμε την παίζει τα τελευταία 10 χρόνια. Και μετά τη σελαπούλου. Ο Κυριάκο ήταν κατάκι των τριών και έφερε. Και τα ψήφισε και τα τρία. Ε, μετά της Σακελαροπούλου πρέπει σε αυτή τη θέση να μπει ένας τσαντρικής σχολή. Αλήσε να πάει τόσο ε, ε, Εντάξει δεν πρέπει Τσαντρικής ε τσαντρικής. Καλά αρχιανός καλός δηλαδή, Ναι ε, τους καλύτερους Εντάξει Ίσως είναι παι, να φτιάξουμε και το αποχαιρετικό σύστημα ευκαιρία Του Βυζαντιού Του Αθηνών Έχει ασχοληθεί άλλου. Ο, <laughs> Ο Δούκας ναι, το ε, Να βάλουμε τον Βελόπουλο Μιλάει με έναν ακροατή Άκου για ποιο θέμα από την ένταση που υπάρχει σε όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά κανάλια και, κανάλια και θα πω και για την Ελλάδα ότι θα δείτε παντού το κοιμοντέρ περί Εβραίων, περί της σφαγής των Εβραίων ε, τον αποδεκατισμό τους κτλ. κτλ. Δεν σταματάνε Όλη μέρα, ό, σε ό,τι κανάλι. Μισό λεπτό, μισό, πάουν το, μισό, μισό, μισό, μισό. Θέλω να μιλήσουμε λίγο. Δε, αφήνω τα εβραίου και τα λοιπά. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Mm. Θα πω κάτι άλλο όμω. Ποιο στερεί το δικαίωμα στην Ελλάδα να κάνει πραγματικά ντοκιμαντέρ, πραγματικά ντοκιμαντέρ και ταινίε. Π.χ. βλέπω ότι στο Netflix έχουν οι Τούρκοι την Οθωμανική Αυτοκατορία. Το Μωάμεν τον Πορθητή. Το Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή. Ναι όχι. Δεν μπορούσαμε Φυσικά. να κάνουμε κάτι για τον Βυζάντιο. Φυσικά. Μπορούσαμε. Φυσικά. Γιατί... Επιδοτούνται και επιδοτούνται έτσι. Το ε, ξέρουμε α, πολύ καλά ότι υπάρχει επιτροπή. Η Τουρκία, οποία η Τουρκία επιδοτεί πλέον με πάρα πολλά χρήματα. Και στείλαμε το μαέστρο δε. και πήραν και χρήματα γιατί είχε μέσα πάλι τα γνωστά γκέι. Ναι, καλά, βέβαια. Έμεινε λοιπόν. Δεν συστερεί κανεί το δικαίωμα να κάνει εσύ κάτι παρεμφερέ. Δηλαδή, Βελόπουλε, αν ε... ήμουνα εγώ, θα είχα κάνει μια εξαιρετική, θα το πω, κινηματογραφική ταινία για την άνοδο τη πόλεως και πώ έσφαζαν οι Τούρκοι μέσα στην πόλη όλου του Έλληνε. Στείλαμε τα γνωστά gay. Αυτά τα γκέι, τα, τα, τα εγχώρια <laughs> που τα κάνουμε εξαγωγή. Ναι, ενώ δεν κάναμε, θα μπορούσε ο τη να κάνει μία σειρά. Γκέι, τα γνωστά γκέι, <laughs> όχι τα γνωστά gay. <laughs> μία σειρά με το, με το Βυζάντιο. Και ας βάλει και μάνες και γιούδες. Φοβάμαι και μην είχαμε και, και εκεί τα γνωστά gay. Πάντα θα έχουμε <laughs> τα Βυζάντιο, Ναι, λέω. Ναι, αλλά τι να πει τώρα δεν έχει. Εδώ ο Βελόπουλο με τον Ακροατή συμφώνουν και περνάνε πολύ ωραία. Ο Βελόπουλο το έχει πάρει το καλάμι σε άλλο επίπεδο. Ε, ναι, αφού είναι ο πρώτο. Το αποκαλώ... έχει πάρει, έχει φύγει τώρα ο Βελόπουλο, σου λέει δουλειά κάνει. Είναι θέμα χρόνου η πρωθυπουργία δηλαδή. Το, το έχει ξεφύγει. Το, το λέει. <laughs> <laughs> <laughs> και του λένε οι <laughs> άλλοι ότι έχει πάρει 25 λεπτά <laughs> <και> τα <το laughs> μαγειρέψαν και, και, και, και το κάναν 10. Ναι, ναι, ναι. Ε, αλληλοτροφοδοτούνται όλοι αυτοί εκεί. Τα κέντρα τώρα τι Θα κλείσουμε με κάτι καλοκαιρινό, ταξιδιάρικο Είπαμε να σας αποχαιρετήσουμε έτσι Εμείς θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα mm. Παρασκευή Γεια σας Arrivederci. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα. Κάθε σταγόνα από σένα το τέλο του έρωτα. Αν δεν αγγίξω ένα τον άλλον, χάνεται η ζωή. Και εγώ θέλω να ζω. Where I found the one of all the faces. A boo boo goes me. Far from home. The team put the Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Αφού τον άνθρωπο τον αγαπάω. Keep my love and Το δικαίωμα στον έρωτα. Sure Σα βλέπω και ραφίζομαι. Ψυχή μου, είσαι! Είσαι στην καρδιά μου. It's time for us to na puxi agapi, baby. Keep my arms outstretched. Και οι βαθιά ξαπλώσανε στα τζάκια Και αβάσταγες ενιώσανε φαγούρες στα μπατζάκια sure Φυλάκια Αριβεντέρτσι Μπορεί να τα πούμε και αργότερα